Λοιπόν, πρόσεξε, Βλάση, το μαγικό στην όλη κατάσταση, εφόσον δεν έχεις κάνει ποτέ διπλό podcast. Ή μάλλον έχεις κάνει διπλό podcast. Δεν έχω κάνει. Α, έχεις κάνει. Λοιπόν... Έχω κάνει διπλήδα εκπομπή Ωραία. Το μαγικό mm. στην όλη υπόθεση, λοιπόν, είναι να νιώθεις όσο πιο ελεύθερος μπορείς. Ωραία. Τότε γιατί δεν mm. μου λύνεις τα χέρια και τα πόδια μου <laughs> που τα έχεις <laughs> εσύ καλησπέρα, καλημέρα κτλ. Είσαι λίγο πιο έτσι... Αυτά τα έλεγε το Public Brain Lab. Καλημέρα, καλησπέρα <laughs> Εγώ λέω μόνιμα καλησπέρα Καλησπέρα λοιπόν ε, Τι κάνουμε σήμερα Ενώ τι προσπαθούμε να κάνουμε Να κάνουμε. Τι θα κάνουμε Ναι. Ε, να κάνουμε την εισαγωγή μας Παρακαλώ Κυρίες και κύριοι καλησπέρα <laughs> <laughs> Είναι Σάββατο. Πόσο έχει, 22? 22, εσύ ως? 22 Νοεμβρίου και είναι ο Ντίλσεν, κοντά του απόψε, ο Τζαβα Πάπο. Για ένα Extending uh, Beaching, πιστεύω. Θα, θα, θα, oh, θα πάρω τον τίτλο του, του podcast σου, εντάξει. Θα, το, θα τον υιοθετήσω. Ή για ένα uh, Weekend gigs uh, with no gigs. Μπίτσικο. Uh, <laughs> Παράξενο μια σκεύη, το Dilsent, το... εγώ τουλάχιστον το ξέρω τους τελευταίους ε... ένα δύο μήνες τις ανακάλυψα δηλαδή ε, Δεν είχα καταλάβει ποτέ τι σημαίνει το nickname σου το κατάλαβα μετά, Dilsent και τα λοιπά, και τα έξυπνο και είπαμε να κάνουμε ένα podcast ε... μαζί To know us better Λοιπόν, εγώ πάω σε παρακολουθώ τα τελευταία 14 χρόνια <laughs> που δραστηριοποιούσε στα social media Έτσι, ναι. Έχω ακούσει και 87 εκπομπέ σου από τρεις-τέσσερις φορές στην κανδεμία και φυσικά διαβάζω συνέχεια τα blog posts σου. Ωραία. Επίσης είμαι το παιδί έξω από την εταιρεία που δουλεύεις με τα κουλούρια <Κι> που παίρνεις <Κι> κάθε πρωί. Μάλιστα. Η αλήθεια είναι ότι θεωρώ ότι ο Πάπο είναι ένας έτσι αναταρρυπτικός uh, gig Δεν μιλάει μόνο δηλαδή για, τα, για τεχνολογίες και για Web2 γεγονότα ή προϊόντα, αλλά... Έχει μια έτσι έντονη κοινωνική φωνή και μάλιστα πολλές φορές ε, ανατρεπτική με το θάρρο τη γνώμη του, ε, μαλώνει με κόσμο, οπότε τι καλύτερο σκέφτηκα έτσι από το να κάνουμε ένα beaching παρέα που γενικά θα κάνουμε beaching για διάφορα πράγματα. Εντάξει η αλήθεια είναι ότι ντύλσενται για να, έτσι, να, να, πούμε και, να πω κι εγώ με τη σειρά μου, είσαι καλό στο beaching και είναι κάτι το οποίο έτσι μου άρεσε από την αρχή σε σένα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, το pitching νομίζω είναι μια πολύ δυνατή σταθερά αυτή τη στιγμή στην podcast, όσφαιρα και μπλογόσφαιρα. Ωκ, okay, θα ξυμολογηθώ τότε κάτι. Μου είχε αφήσει ένα σχόλιο, το πρώτο σχόλιο που μου είχε αφήσει, και τα είχα πάρει στο κρανίο γιατί μου τα αγώνε. <laughs> λοιπόν, οπότε μετά από έξι επεισόδια, κατάφερα να σε κάνω έτσι ακροατή μου. Μάλιστα, καλώ. You In a sweet, sweet... Λοιπόν, bon, αυτή η εκπομπή ε, θα είναι διαφορετική και αυτό νομίζω θα γίνει πρώτη φορά στα ελληνικά δεδομένα, μιας και αποφασίσαμε και εγώ και ο Βλάσης να κάνουμε post-process ο καθένας με το δικό του τρόπο, να βάλει τα δικά του σήματα και τη δική του μουσική επιλογή και να βγει και κάτι διαφορετικό. Ίσως κάποιος να θεωρήσει ότι ένα συγκεκριμένο κομμάτι δεν έχει αξία να μπει ή οτιδήποτε άλλο. Θα φτιαχτούν δηλαδή, ναι. να το πω εγώ πιο απλά, γιατί εμένα με ακούει και απλός κόσμος Έτσι. Θα φτιαχτούνε... Αλήθεια <laughs> <laughs> Θα φτιαχτούνε, ναι, με ακούει άνθρωποι που δεν έχουν ίντερνετ Και πως ακούνε Ε, hey, η αδερφή μου, η γυναίκα à, μου Σ' ακούνε, αυτό είναι πολύ καλό Δεν μπορούν να κάνουν κι αλλιώς σ α... <laughs> να, να κάνω μια παρέθεση, <laughs> πάντα είχα πολύ μεγάλο παράπονο ε, Προσπαθούσα να βάζω στις ε, κοπέλες μου ας πούμε, να ακούσουν και καμία ποτέ δεν με Το κάνανε από Ευγένεια Συνά, το κάνω από, ευγένεια που από ευγένεια το κάνουμε. Τώρα, βέβαια, εγώ είμαι παντρεμένο. Έτσι έχει μια διαφορά. Άμα είναι η κοπέλα, α πούμε, ίσω να μην το βάζα καθόλου. Α, ναι. Εκτό αν, αν είχε το λόγο σου. <laughs> <laughs> λοιπόν, οπότε θα βγουν δύο εκπομπέ διαφορετικέ στα σημεία. Δεν ξέρουμε πια. Ο καθένα θα τι μοντάρει, θα τι φτιάξει νομίζει. Οπότε αξίζει να τι ακούσετε και τι δύο. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή. As we speak, τρέχει ένα project το knowhow.gr το οποίο παίρνει σύντομε συνεντεύξεις από γνωστούς και μη εξαιρετική bloggers. Επειδή, λοιπόν, Να σου πω, είναι η... αυτοί οι bloggers οι ξέρεις που έχουν κάνει καριέρα και ως συγγραφείς και τέτοια. Όχι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω τώρα. Είναι... Είναι ε, είναι, είναι και έχει ωραίες ερωτήσεις επειδή όμω. Πιστεύω δεν θα μας πάρουν εμά συνέντευξη. Έχουμε 0,003% πιθανότητες mm. να μας πάρουν. Θα σου κάνω εγώ τις ερωτήσεις Ωραία, και ναι. θα πεις ότι μπορείς να συμμετείχεις και εσύ τελικά σε αυτή την... Το, το know how jar είναι κάτι που ξέρεις ή... Όχι, από... δεν το ξέρω. Α, έτσι απλά σου ήρθε στην πρέλα. <laughing> Όχι, <laughs> <σου συμίρια> στη <βάση>, <harbor> απλά είδα διάφορους εδώ. Είδα τον Ανέστη, είδα το καλύβα ψηλά στο βουνό, είδα με τα blogging. Ε, Α. Άρα θεώρησα ότι για Ωραία, να λοιπόν. απαντάνε κάτι γίνεται okay. Οπότε θα απαντήσουμε Καλά, εμείς. Πολύ, πολύ απαντάνε γενικότερα δεν... είναι, είναι η βάση τη συζήτηση. Λοιπόν, θα σου κάνω την πρώτη ερώτηση ε, Πάπο, ποια είναι η εικόνα που έχεις για τα ελληνικά social media σήμερα ε, Η καλύτερη Το μόνο που μου τη πάει ε, Και θα το συνδέσω για να σου βαρέψω λίγο Θα το συνδέσω και με ένα post πάλι έτσι μπίτσικο που έκανα πριν από μερικέ εβδομάδε και μέρε, μάλλον. Και θα ήθελα την άποψή σου. Θα ήθελα γενικότερα ο κόσμο να, να αρχίσει να μαθαίνει ή να αρχίσει να θεωρεί τα social media όχι σαν ένα hype ούτε σαν κάτι παράξενο, απλά σαν ένα νέο τρόπο έκφραση, ο οποίο μα προσφέρεται απλόχερα από την τεχνολογία. Και δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σου εδώ. Μια και είσαι και όλα, από ό,τι κατάλαβα από αυτά που λέμε, είσαι και νέο στον χώρο. Ναι, είμαι ένα χρόνο περίπου 1,5. Δεν διαφωνώ μαζί σου. Ε, γενικότερα σήμερα λέω να μην διαφωνήσω μαζί σου. <laughs> <laughs> Μάλιστα ναι, ε, όσο, όσο περισσότερο κόσμο, μάλλον όσο περισσότερο κόσμο κάνει με γνωστό γενικότερα αυτό το νέο τρόπο έκφρασης, όχι σαν μόδα, ούτε και σαν ε, κάτι το ιδιαίτερο, ε, απλά σαν ε, μια ακόμα επιλογή. Ελεύθερη, τόσο θα γίνεται αυτό καλύτερο. Εγώ για να μην ειλικρινήσω έχω έτσι μια πιο περίεργη άποψη. Θεωρώ ότι ουσιαστικά δεν υπάρχουν ελληνικά social media. Υπάρχουν άνθρωποι Έλληνες οι, ασχολούν, οι οποίοι ασχολούνται με τα social media. Δεν νομίζω όμως ότι είναι τόσο προχωρημένο και ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή έστω και ένα blog το οποίο δημιουργεί πολιτική ή τέλος πάντων οι απόψει του γίνονται σεβαστές σε τόσο ευρεία γκάμα ώστε να μιλήσουμε ότι έχει δύναμη. Ε, να αντιθέσουμε το εξωτερικό που είδαμε πολύ πρόσφατα και στην εξαιρετική έτσι, ε, καμπάνια του Μπάρα Ομπάμα και τη χρήση που έκανε, την ευρεία χρήση που έκανε των social media tools, δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο. Στην ελληνική σφαίρα Και θα φέρω ένα μικρό παράδειγμα ε, Για όσους παρακολουθείτε το Twitter Και είμαι σίγουρος ότι όλοι όσοι μα ακούσατε Ξέρετε τι είναι Γράφει η Ντόρα Μπακογιάννη Οκ, okay, so what ε, δηλαδή, δεν, ε, Έχω είναι... δείπνο με τον Υπουργό Εξωτερικών ναι. Η Ντόρα Μπακογιάννη θα δει Τον σύνδεσμο ποντίων <laughs> Ναι, είναι Δηλαδή γινόνται κάποιες ανακοινώσεις και okay, η ομάδα ε, δουλεύει πάνω σε αυτό Και Ενδεχομένω να προσπαθεί να βρει ποιο δρόμο θα έχει, αλλά δεν ξέρω αν τελικά για μένα, σαν πολίτη, με ενδιαφέρει μόνο να ξέρω ανά πάσα στιγμή μέσα στο Twitter πού πηγαίνει και που τρώει η ώρα που έχει γίνει, ή να έχω το δικαίωμα τη διάδραση. Δηλαδή να τη πω την ώρα που γράφει, και αυτό το έχουμε συναντήσει παιδιά σε, στα μεγάλα, στου μεγάλου εισαγωγικά Twitterάδε, πούμε, που του γράφει. Και αν αυτό που έχει γράψει έχει ενδιαφέρον, θα πάρει και απάντηση. Δεν υπάρχει. Δε, δεν είναι δίδε σε εισαγωγικά ή δεν έχουν ας πούμε κάμψελε να απαντάνε να, ή να μην απαντάνε σε αυτά. Ενώ στη δική μα περίπτωση έχουμε απλά ανακοινώσει. Δηλαδή έχουμε ένα streaming ανακοινώσεων το οποίο θα εδεχομένω θα μπορούσαμε να το έχουμε και στο site τη. Και όποιο ενδιαφέρεται α πηγαίνει να βλέπει πού είναι και τι κάνει. Να σου πω, να καταλήξουμε στο, στο συμπέρασμα ότι τουλάχιστον η πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτικών χρησιμοποιούν λοιπόν τη νέα τεχνολογία απλά για να σπρώχνουν πληροφορία και ανακοινώσει και όχι για να. Ε, πώς να, πω, να, ε, να Όχι για να υπάρχει διάδραση με το πολιτικό τους κοινό το... Ναι τώρα αυτό με γυρνάει ας πούμε ένα χρόνο πίσω Να θυμίσω και σε κάποιους Το μεγάλο τσακωμό του Ευάγγελου Βενιζέλου Με, τον, ε, με το Δε Μασάμερέ Δεν ξέρω μπορεί να θυμάστε την περίπτωση Που ο Δε Μασάμερέ είχε κάνει πριν screen Ας πούμε ένα μήνυμα το οποίο έφαγε moderation Και μετά ας πούμε το έβγαλε και μετά έβαλε ένα καλό μήνυμα και το εμφανίστηκε. Δηλαδή okay, το blog του, δηλαδή αυτό που παρουσίασω δε μασάμε ρε, ήταν ότι ναι μεν φαίνεται ότι υπάρχει διάδραση, αλλά εγώ όταν έστειλε ένα αρνητικό μήνυμα μου το έφαγε ο moderator, δεν βγήκε ποτέ στην επιφάνεια. Οπότε μπορείς να πεις ότι το χρησιμοποιούν ω όχημα για να περάσουν, γιατί έχουν δει ότι το κανάλι αυτό αρχίζει αριθμητικά ακριβώς και μεγαλώνει, να περάσουν ε, κάποιες ιδέες του, να μην χάσουν τέλος πάντων το κανάλι. Για μένα είναι στη λογική, ρε παιδί μου, επειδή τα έχω όλα, α πάρω και αυτό... Να μην, δείξω ότι είμαι και... Ναι, ναι, μην μου πούν ότι δεν το έχω. Έχω το ραδιόφωνο, έχω τον τύπο, α έχω και τα social media. Τα social media όμως έχουν ένα ένα value. Είναι, και, τουλάχιστον έτσι πρέπει να παραμείνει, ελεύθερα Δηλαδή, κόλλησε και πάτησε το space για να σταματήσει. Πιστεύω ότι έχει ακόμα τέτοιο. Έχει ακόμα το άγχο του νέου podcaster Ναι. Και αυτό που να το ξεπεράσει σιγά-σιγά. Και πιστεύω ότι ξέρει, κάνει και το τσιγάραξι σου. Τα κάνω, παιδιά. Είναι ενό smoking το σπίτι του πάπου. Αλλά. Και εκφράζω ελεύθερα. Λοιπόν, περνάω εγώ στην επόμενη ερώτηση. Πάπο. Ποιε θεωρεί ότι είναι οι ιδιαιτερότητε τη ελληνική αλλά και γενικότερα των social media στην Ελλάδα. Βρε, συμπλάσση να σου πω κάτι. Πραγματικά αυτέ οι ερωτήσει μου φαίνονται πολύ βαρετές. Μα το Θεό. Okay. Και πιστεύω ότι. Και πάω στοίχημα χωρί να έχω διαβάσει τι απαντήσει των ε, κυρίων εκεί πέρα και δεν ξέρω εγώ ποιον, ότι είναι αντίστοιχα βαρετέ. Η, η, η ελληνική μπλογόσφαιρα και τα podcast, δεν, μάλλον δεν μπορεί να τα περιγράψει. Το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να μάθει σε κάποιον. Να τα ανακαλύπτει. Και μετά ο καθένα θα δημιουργήσει τη δική του άποψη. Τουλάχιστον εγώ, εγώ αυτό κάνω για όλου του φίλου τη βγει. Και μάλιστα είναι και κάτι το οποίο αλλάζει συνέχεια, είναι και κάτι το οποίο είναι σχετικό, δηλαδή εσύ μπορεί να έχει στοιχεία που σου την ψυχή, αλλά κανένα μα δεν είναι σωστό. Δεν μπορώ λοιπόν εγώ να πω ότι ναι, πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντικά, όταν για κάποιον άλλο είναι εντελώς αδιάφορα. Σίγουρα, όμω, για όλου εμά που ασχολούμαστε είναι κάτι που εξελίσσαται. Ωραία ωραία ωραία. na va το δεν μα κάλεσε. asto to noha o kale na Τηλεόραση χωρί σύνορα. Ο Νίκο ο, ο... ο Παρδάκης Δεν ξέρω, φίλε. Δεν ξέρω... Είναι, είναι δύσκολο, ε. <laughs> δεν ξέρω. έχεις ένα κονέ, μήπω. Δεν έχω κονέ. Δεν Όχι. Ε, ανεβάζω βέβαια επεισόδια <laughs> του podcast στο channel. <laughs> δεν ξέρω <laughs> να <αν> βοηθάει. <laughs> Μπορεί να αρχίσω να το κάνω κι εγώ. <laughs> δεν ξέρω. Πάντω κάνουμε έκκληση. Τη αρέσει το τύπο χωρίς σύνορα. Λοιπόν, θα, θα είμαι αντικειμενικό. Ωραία. Ο Μπαρδάκης νομίζω ότι έχει καριέρα δημοσιογράφου μπροστά του. Μάλιστα. Τον βλέπω λίγο σαν, τον, πώς θα τον λένε, τους πρωταγωνιστές. Και... Είμαστε καμόρφωτοι, δες αυτό είναι το, το πρόβλημα. Έχω, έχω σταματήσει να μην πω τηλεόραση. Τον βλέπω, είναι πολύ καλό. Αντικειμενικά δηλαδή, γιατί ε, είχαμε μια διαφωνία τις προάλλες ναι. και έχω πικραθεί. <laughs> Αλλά πέρα από, πέρα από αυτό, αντικειμενικά η δουλειά που βγάζει είναι, είναι καλή. Είδα, έχω δει... Όλε μέχρι την τελευταία του, του Πέτρου Τατούλη, τα οποία είδα τη μισή, δεν προλάω γιατί ήρθαμε εδώ. Εμένα δεν μ' άρεσαν όλε. Ποια δεν σ' άρεσε. Δεν μ' άρεσε η πρώτη. Με τη λίμνο. Με τη λίμνο. Είναι τεράστια παπαριά τώρα αυτό. Δηλαδή. <συντσο> μου μου, μου ήρθαν στερεότυπα τηλεόραση. Ναι. Θα μου πεις, γιατί δεν είσαι Ήταν αλλά... εξειζητημένο. Εντάξει, ήταν κάτι. Αυτό δείχνει βέβαια ότι. Τουλάχιστον ο, τι, ο, τι, ο το... Κουλόγλου βλέπει πολύ σοβαρά αυτό που. Ναι, και έχει λεφτά, και πληρώσει την λίμμο. Προφανώ <laughs> ότι ε, διαθέτουμε χρήματα για την παραγωγή. Το να γίνεται μια καλή παραγωγή εγώ δεν είμαι αρνητικό. Τώρα, η λίμμο ήταν κάτι εξειδικευμένο. Από εκεί και πέρα θα μπορούσε να γίνει και πιο απλή. Αλλά ίσω αν ήταν πιο απλή η συνέντευξη να μην είχε και τόσο έτσι το ενδιαφέρον. Δηλαδή, το στήσιμο πάλι δύο ναι. άνθρωποι μιλάνε για τεχνικά, χιέσαι μέσα δηλαδή. Ναι, του δανδάκι τέτοια. Απλή, up to the point, είπε αυτά που θέλει να πει, respect. Καμία αντίρρηση. Τώρα... Και, και, και κομμουνιστική, έτσι, είσαι ένα δασίλειο. <laughs> <laughs> Εντάξει, όχι. Του Τατούλη δεν πρόκειται να τη δω. Είμαι εντελώ έτσι δέτοιος. Δεν πιστεύω και, ούτε στο συγκεκριμένο, αλλά ούτε και σε όλου αυτού του υψηλού επαναστάτε. Κοιτά, ε... πάντω αν την δει, να... θα δει ότι ο Τατούλη έχει ένα τσιρότο στο φρίδι του. Το δεξί Φρίδι, αριστερό όπω το βλέπει. Φάγαμε παντόφλα το βράδυ. Δεν ξέρω, δεν ξέρω εγώ, από το τι έγινε. Μάλιστα. Η αποχώρηση δεν ήταν όμαλη φαίνεται από τη Νέα Δημοκρατία. Η Δίχω Χωρί είναι η ώρα, μάλιστα πάρα πολύ τα το ντοκιμαντέρ του. Ο αιώνα του αυτού που έχει βάλει κτλ. Ή, ή, η, η πρόθεση που κάνει στι ταινίε του. Σε αντίθεση... του Moore, Ναι δες. του Μάικλ Μόρ. Σε αντίθεση από την άλλη τη μεγάλη παπαριά με παλιά μετασχώρηση, το Ζούγκλα, το οποίο το θεωρώ ένα από τα χειρότερα πράγματα που έχω δει τώρα τελευταία. Βέβαια, δεν πρέπει να λέω και μεγάλα λόγια γιατί ο Μάκη είναι παντού και. <laughs> μπορεί να μου βγάλει κανένα σκάνδαλο, αλλά. Δεν ξέρω, φίλε. Ε, το ζούγκλα, να είμαι ειλικρινή, δεν το παρακολουθώ. Εγώ δεν το παρακολούθησα ποτέ περιστασιακά. Ε, αν και γράφει γύρω ο Καρακατσάνη που μου αρέσει το βλογάκι του. Εγώ το Γιάννη το διαβάζω στο blog του. Όχι μπράβο, στη ζούγκλα Τώρα από εκεί και πέρα και μένα δεν με ενδιαφέρει. Αν μια ωραία ερώτηση την οποία θα την κάνουμε με το πάρουμε μια ανάσα. Φίλου και γνωστού, θέλω αυτά που ναι. πραγματικά γουστάρει. Εντάξει, αυτά που γουστάρω. Κοίτα, όχι παρακολουθώ... ότι δεν ακούει τώρα ο φίλο, ο Τάδε, κτλ. Έχει δίκιο. Είναι μερικά που τα παρακολουθούμε πάνω κάτω όλοι. Δηλαδή, TechRuns, e, Massacre. Όχι, στο... όχι, όχι κάτι θα γίνω ναι. πιο κακός. Ελληνικά θέλω. Ελληνικά. Άσε, τα ξένα, εντάξει. Κοίτα ελληνικά έχω την παρέα ας πούμε, που θα πρέπει να ακολουθήσω. Δηλαδή, κάποιου ανθρώπου που μ' αρέσουν όπω είναι ο φίλο.eu. Μάλιστα. Έτσι, ο κλέαρχο, α... Με τα blogging, τον το Nylon, την Diva που και πού, Λιανοκλάδη01, Ορφουρ Σλαγκ, ο οποίο το έχει γυρίσει τρελό YouTuber, ας πούμε. Το Dr. Flaggia, ο οποίος εδώ θα σου πω γιατί έχει ξεκινήσει και ζωγραφίζει τα όντα της μπλογκόσφαιρας, δεν ξέρω αν το έχει δει. Α, ναι, είναι αρέσκο. Θα σου δείξω πιτσυρίκο και. μου είχε ξεφύγει. Το... Α, όχι, λάθο. Είδε προχθέ <laughs> σε αέρ σου. Είδε τον πιτσυρίκο και τον ήτα, τον ήτα. <laughs> Λοιπόν, μπορεί να πει: Μ' αρέσουν ε, τα προσωπικά, τα ημερολογιά όπω είναι του φίλου, όπω είναι και το δικό μου δηλαδή. Mm -hmm. ε, μ' αρέσουν και τα πιο στοχευμένα, όπω είναι το μεταπλόγιο των Nylon. Και μ' αρέσουν βέβαια και τα τεχνολογικά. Δηλαδή θα διαβάσω μιλαράκι, θα διαβάσω το. πώ το λένε, Apple Wiggoned Apple In Greece. Nah, θα, nah. Λέ, θα διαβάσω τέτοια πράγματα. Βρυπά να πούμε. Το έχω και αυτό οπωσδήποτε θα διαβαστεί. Είναι reference blog. Είναι reference block <laughs> ακριβώς. Αν και τώρα να σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω τώρα αν συμβαίνει και σε σένα, επειδή χρησιμοποιώ ρακετά και, και το friend feed. Εκεί τα διαβάζεις on the go, δηλαδή βλέπεις τι βγαίνει. Συνήθως ε, οι περισσότεροι έχουμε βάλει σαν ε, να δίνουμε και το RSS το καινούριο μας ε, post. Οπότε yeah. βλέπω, ξέρω εγώ, πάπω, βγάζει ένα καινούριο post, κάνω click. Βλέπω τον τίτλο, διαβάζω μια παράγραφο Αν με ενδιαφέρει θα το διαβάσω όλο. Αν δεν με ενδιαφέρει προχωράω. Ωραία. Δεν κάθομαι επί τούτου στο reader να αρχίσω να τα διαβάζω. Ξέρεις, γίνεται και λίγο... Ερώτηση. Ε, ας το πάμε και σε λίγο πιο τεχνικό. Μπορείς να ε, τα καταφέρνει με, με το μπακτολό πληροφορία του feed Ναι, αυτό τώρα το βλέπω που το συζητάνε πολλοί. Αυτό νομίζω. Άμα σου δείξω εγώ το, το RSS feed που παίρνω από του registered users που έχω στο δικό μου FriendFeed, όπου είναι γύρω στι 2.000-3.000 posts και κάθε μέρα δεν σταματάνε. Γιατί ε, ό, όλοι μα δίνουμε blog posts, shares κτλ. Δεν μπορώ να βγάλω άκρη αυτό το πράγμα. Α σου πω, νομίζω, προσωπική άποψη, είναι θέμα χρήση του FriendFeed. <laughs> το FriendFeed για μένα είναι η στιγμή που μπαίνει, όχι το πριν. Μάλιστα. Εάν πω στο πριν, θα πάθω αυτό που παθαίνεις και εσύ. Δηλαδή, σήμερα δεν έχω δει τίποτα friend feed. Ωραία. Αν πω, τώρα το βράδυ και δω τι έχει γίνει όλη την ημέρα, ε, θέλω δύο μέρες μόνο να δω τι έγινε σήμερα. Ακριβώς. Εκεί, εκεί πελαγώνω εγώ. Εγώ κοιτάω, είτε τώρα όπως έχει το, το live streaming που πετσιώνται συνέχεια τα μηνύματα. Ωραία. Έτσι, τώρα δεν ξέρω ναι. να το λέω και σωστά γιατί δεν το έχουμε ανοιχτό μπροστά όπως το ονομάζει ο feed. Ε, είτε πηγαίνω λίγο πιο πίσω, μια σελίδα πιο πίσω, εκεί. Ε, μα εκεί καταλήγω και εγώ, δηλαδή θα δω λίγο, άντε μία, ε, ε, ε, τις εξελίξεις πριν μια ώρα. Α, ε, μπο, άμα είναι 100 tweets μπορεί και να δω 100 tweets και να έχω χάσει 100 post. Και εκεί πέρα είναι που δεν μου αρέσει που, όχι δεν αρέσει, απλά ψηλοφοβάμαι ό... αυτή την προσπάθεια που κάνουν οι τώρα να πάνε τα tweets του στο friend feed και όχι να αφήσουν το twitter. Έχω αρχίσει και πελαγώνω. Για μένα είναι το θέμα χρήση. Το Twitter επειδή το... έχει την ευκολία ε, πιστεύω και του κινητού και του. Δηλαδή από οποιοδήποτε μέσο. Αν μου πείτε τώρα μπορεί και μέσο FriendFeed να γίνεται και να λέω που δεν το έχω ψάξει ιδιαίτερα. Εμένα το Twitter μου αρέσει. Στο Twitter επίση παρακολουθώ και ξένου που δεν παρακολουθώ στο FriendFeed. Δηλαδή τώρα ο Ινδό, ο Τάδε, ο οποίο γράφει για SEO α πούμε. Ναι. Στο Twitter τον παρακολουθώ, στο FriendFeed δεν με ενδιαφέρει. Γιατί εκεί θα πετάξει ένα link. Πήχε χθε, προχθέ έψαχνα, κάποια βιβλία και μου έστειλε πούμε, ένα document, ένα PDF από τη Google. Δηλαδή που... Αυτό με ενδιαφέρει τώρα. Δεν τον βάζω όμω και στο FriendFit. Δεν με ενδιαφέρει όλη του η δραστηριότητα. Μάλιστα. Κριστό. Δεν ξέρω, πρέπει να το έχει χωρίσει. Έχει γίνει λίγο θέμα. Βέβαια, κουράσαμε του ακροατέ νομίζω με αυτά. Με αυτά και με αυτά. Άξι. Τα δικά μου. Οπότε κάνουμε <laughs> μια πάση για να πει εσύ τώρα τα δικά σου. Εκτό από μια δυο έτσι πιο λίγο πιο στόχευμένα από στην πολιτική τα οποία αποφεύγω ένα από τα αγαπημένα μου και ήθελα να το πω δηλαδή είχα σκοπό να το αναφέρω και στα... σε κάποιο επόμενο WGC cast είναι ο Ask Dr. Seng Δεν το ξέρω καθόλου Πολύ καλό. Είναι ένα από τους αγαπημένους μου τώρα τελευταία έτσι και τον διαβάζω πολύ Τον έχει κάνει σε όρκο Ναι υπάρχει υπάρχει και μπορώ να τον... δεν ξέρω αν έχει γράψει κάτι Α. Ναι. Ο οποίο έχει και έτσι πολιτική συφή Πώ το κάνεις αυτό. Ποιο. Αυτό που ανοίξαν όλα τα παράθυρα. Ε, αυτό είναι το εξποζέ του, με του, το, του iMac. Με είναι, το κοτήκι. Ναι πάμε πας στο System Preferences. Θα <laughs> κάνουμε και live τώρα αυτό. Εξποζέ. Το λέω και σωστά. Εδώ πέρα και μπορείς να δηλώσεις όταν πηγαίνεις στις τέσσερις γωνίες της οθόνης του mouse σου πως θε να συμπεριφέρεται. Είτε θα σου δείχνει όλα τα παράθυρα. Κάτω δεξιά θα στα εξαφανίζει και τα λοιπά. Έχει διάφορα μουδού. Προμερό. Είσαι και MacBitch και σιγά σιγά με να παίζει το. Ναι, είμαι καινούργια MacBitch όμω. <laughs> ναι, έτσι δεν πειράζει. <laughs> λοιπόν, ο Dr. Seng λοιπόν είναι από τα αγαπημένα μου. Και όσοι δεν τον διαβάζετε έχει πάρα πολύ πλάκα και νομίζω είναι και Paoki κιόλα και γουστάρ. <laughs> Δε, δεν μπορώ να, δηλαδή, να μην πω κι εγώ την ίδια λίστα με σένα. Παρόλα, παρόλα αυτά να πω ότι μου αρέσουν πάρα πολύ οι bloggers και αυτό ίσω ακουστεί κάπω οι οποίοι υιοθετούν. More or less το ίδιο στυλ που υιοθετώ κι εγώ, δηλαδή λίγο, λίγο απ' όλα. Mm -hmm. Έχω μια αδυναμία στου bloggers οι οποίοι εκτό από το θα γράψουν 10.000 τεχνικά post, θα μου αποκαλύψουν και κάτι από τον εαυτό του. Ποιοι είναι, μπορεί για κάποιου, εγώ να είμαι ένα μαλάκα ή να είμαι κάποιο πολύ βαρετό. Τουλάχιστον έχει την ευκαιρία να δει κάποια στοιχεία του εαυτού μου. Μου αρέσει λοιπόν πάρα πολύ όταν ε, σπάει λίγο το ένα layer του τυπικού. Και λέμε ότι έχω αυτά τα καλά, έχω αυτά τα κακά κτλ. Και όπω λέγαμε πριν, που ήρθε, ότι ξέρει, μιλάμε, είμα, δεν έχουμε βρεθεί ποτέ. και όμω διαβάζοντα ο ένα τον άλλον για αρκετό καιρό, νιώθει ότι έχει μια ολοκληρωμένη εικόνα για το προφίλ κάποιου. Ακριβώ, δεν το γνωρίζει. Ακριβώ. Και ξέρει, οι συζητήσει μπορούν να ξεκινήσουν από ένα κοινό σημείο. Και όχι ναι, και να υπάρχει μια μηχανία κτλ. Πώ γνωρίζει μια γκούμενα, α πούμε, και. Ποιες είναι οι οι εσύ με τι ασχολείσαι και σ' άρεσε αυτή η ταινία κτλ. Ε, στα χρόνια τα δικά σου, γιατί εμείς κάναμε πιο απλές ερωτήσεις. Δηλαδή. <laughs> αν δεν είναι ο πατέρας εσύ σπίτι, αν δεν έχει αδερφό. <laughs> <laughs> <laughs> Πλάκα κάνω. <laughs> λοιπόν, να σου κάνω μια άλλη τώρα έτσι ερώτηση ε, δύσκολη, δύσκολη, όχι δύσκολη. Αν θυμάσαι, αν σου έρχεται κάτι, κάποιο post ή κάποιο blogger συγκεκριμένα που Ρε παιδί μου είπες Τι λέει ο πούστη τώρα Τι λέει ο η... Δηλαδή αρνητικά, αρνητικά. Λες, Δηλαδή σε έβγαλα τα ρούχα Και λες κλείστο γάμισε το άστο Monday November 25 The world said goodbye Monday, November 25 The world said Monday, November 25 the world said goodbye Monday November 25th the world said goodbye Υπάρχουν πολλά πράγματα από τα οποία έτσι καλλιώς έχω δώσει σημάδια ότι είμαι γενικά από τους κεντριχείς bloggers και δεν έχω πρόβλημα γενικότερα έτσι να εκφράσω την απόψή μου. Ε, ομολογώ βέβαια ότι όταν βλέπω κάποιον που δεν, δηλαδή πραγματικά δεν συμφωνώ, ε, δεν τον έχω στη, στο, στο feed μου. Mm -hmm. Δηλαδή τους απορρίπτω αμέσω. Να σου πω κάτι. Αυτό που παρατηρώ, με μένα τουλάχιστον, δεν ξέρω για σένα ή δεν ξέρω για αυτού που μα ακούν, είναι ότι εγώ δεν... Δεν είναι ότι μπορεί να διαφωνήσω. Δηλαδή, και μεσένα μπορεί να διαφωνούσα με το τάδε podcast που στα, στα έχωσα. Α πούμε με το τάδε podcast. Ξέρετε, τη φοβάμαι στου άλλου. Φοβάμαι να μην με κάνουν και βαριέμαι. Δηλαδή, ο, ο μεγαλύτερο λόγο που απορρίπτω να, δια... να ακολουθήσω ένα blog ή να ακούσω ένα podcast είναι η βαρεμάρα. Δηλαδή, αν μου προξενεί βαρεμάρα το όλο πράγμα. Και όχι αν μπορεί σήμερα να συμφωνήσω μαζί σου και αύριο να διαφωνήσω κτλ. κτλ. Οπότε σε αυτό δεν μπορώ να σου δώσω μια έτσι, απάτηση, η απάτηση. Ή, Αλλά η βαρεμάρα είναι πολύ σταθερή. Δηλαδή, αν νιώσω ότι βαριέμαι με αυτά, ότι είσαι βαρετό, τότε για μένα δεν, δεν θα σου, δεν θα, δεν θα Δώσουμε, κάτι. επειδή βλέπω ότι δεν θε να μιλήσει, θα πω εγώ κάτι το οποίο μου έρχεται και είναι πέρσι να ξυνά στα φίλια. Είδα πριν από αρκετό καιρό. Ναι, αυτό λέω πέρσι να ξυνά στα, στα φίλια. Το τούτου, έτσι, βλέπω ένα post του πιτσιρίκου, ο οποίο τελικά από ό,τι κατάλαβα, του κάνει συνέχεια και λέει το νέο μου podcast είναι εκεί ο πιτσιρίκος κάνει εκπομπές στο Skype. Να δηλώσω ότι εγώ δεν ακούω, δηλαδή δεν ακούω δεν διαβάζω πιτσιρίκο. Εγώ δεν ακούω πιτσιρίκο γιατί κάνει εκπομπές στο Skype και λόγω δουλειάς, ας πούμε, δεν ακούμε ραδιόφωνο αλλά τις κάνει πρωί δηλαδή και δεν μπορώ να τις ακούσω Αλλά τον έχω στο, στο reader, οπότε εντάξει, δεν θα περάσω κάθε μέρα αναγκαστικά αλλά θα περάσω, θα δω μάλιστα. πάνω κάτι γράφει. Όταν είδα λοιπόν αυτά τα νέα μου podcast βρίσκονται εκεί, τσαντήστηκα. Και τσαντήστηκα και, και το έγραψα. Και, λέω, και μάλιστα μου είπαν και κάποιοι ε, γιατί τι διαφορά έχει το podcast. Νομίζω, για, κατά τη γνώμη μου τώρα, χωρί να είμαι ο Ανταμκάρι, που για όσους δεν ξέρουν είναι ο, ο, ο, ο potfather, όλος βας, δεν είναι ο Βρυπάν, είναι ο, <laughs> <laughs> είναι ο Adam Kari, έτσι. <laughs> <laughs> <laughs> λοιπόν, ε, Πρέπει να έχει δύο στοιχεία ένα podcast. RSS feed και podcast save μουσική. Όλα τα άλλα δεν είναι. Ακριβώς. Συμφωνώ. Είμαι και εγώ από αυτούς τους... Είμαι από αυτούς. <χει> Ωραία. Μ' αρέσει. Γιατί έγινε και μια κουβέντα πρόσφατα γενικότερα για την εμπορική ή τη μουσική θέλουμε να παίξουμε. Μπορεί να ανεβάσει οποιοδήποτε αρχείο και όπω κάνουν και πολλοί στο YouTube με τραγούδια, με ό,τι θέλει. Το, το δίκτυο είναι ελεύθερο και ο καθένα αναλαμβάνει και τι ευθύνε του. Αν πρόκειται κάποια επίνα έργο να, το, να του χτυπήσει την πόρτα από εκεί και πέρα. Είναι κρίμα όμως... να σου κάτι στραβεί, ε. Ε, εντάξει. Είναι κρίμα, αλλά είναι ένα ρίσκο που το ξέρει. Okay. Είναι το systematic risk. Ωραία. Το έχει. Από εκεί πέρα όμω το podcast στο μυαλό μου είναι κάτι το αίρασι τεχνικό το οποίο ε, μπορεί και να μην αποβλέπει το επαγγελματικό έτσι. Και Το κυριότερο είναι αυτό, ότι δεν βγάζω χρήμα από αυτό, δεν προωθώ κάτι που βγάζει χρήμα. Δηλαδή, να μην το πλέξουμε το χρήμα, Ίσως, αλλά. What's safe, εμένα... κάτι που επιτρέπεται. Ναι, OK, ναι, γιατί, α, να σου πω κάτι. Α είμαστε τώρα ειλικρινείς. Αν μπορούσαμε να παίξουμε. Εγώ του λέω: Αν μπορούσα να παίξω εμπορική μουσική, θα έπαιζα εμπορική μουσική. Ναι. Δεν αντιλέγω. Δεν μπορώ να παίξω, δεν γουστάρω κάποια στιγμή να μου πάρει κάποιο τηλέφωνο για να μου πει από εδώ και από εκεί γιατί το θεωρώ πολύ λύθι. Εγώ το κάνω για να περνάω καλά αυτό το πράγμα και όχι για να έχω άνω για να μπλέξω με το χύψει δικηγόρο. Και από την άλλη το κάνω γιατί το κάνω όποτε μπορώ και όποτε θέλω, το κάνω γιατί γουστάρω. Όχι, γιατί θέλω να αποδείξω κάτι ή οτιδήποτε. Και όπω σου έλεγα και πριν και το συζητούσαμε κατηδίαν Πιστεύω ότι όλοι οι podcaster πρέπει να ή τουλάχιστον η συντυπή πρέπει να περάσουν από το στάδιο. Να ξεπεράσουν, μάλλον το ραδιοφωνικός παραγωγός wannabe. Εφόσον λοιπόν περάσεις αυτό το μεγάλο στάδιο, τότε πια κάνεις podcasting. Σωστό. Σωστό. Τουλάχιστον είμαι αυτής τη θέτειας. Σωστό. Σωστό και νομίζω είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το προεκτείνουμε κιόλας και να πούμε ότι... Γιατί αρχίζει και δημιουργείται, ή θα σας πάω σε ένα άλλο ωραίο θέμα... Θεωρείς ότι αρχίζει και δημιουργείται έτσι μια γενιά web 2 celebrities... Κοιτάξτε να δεις βλάσει. Η αλήθεια είναι ότι η βλακία και η ποζεριά προφανώς έχει θέση και στο Web2. Μαϊκροσελέμπρη Θέλουμε να το δούμε έτσι. Ναι, μπορεί και να υπάρχουν. Οι, ποιοι θεωρούνται αυτοί που είναι πιο γνωστοί. Δεν ξέρω, εγώ απλά βλέπω... Όχι απλά βλέπω, εγώ απλά ρωτάω εδώ τον Πάπο. Ναι, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν ότι... Το... Εγώ το έχω πει πολλές φορές, το έχω γράψει μάλλον και δεν έχω να το ξαναπώ. Μ αρέσουν, α... ε, μ' αρέσουν οι άνθρωποι οι οποίοι ενθουσιάζονται με το μέσο. Έχει ενθουσιαστεί εσύ, έχει σκύψει απόψει. Θα διαφωνήσω μαζί σου στη μία, θα σταχώ, θα και τα λοιπά. Θα ανταλλάξουμε απόψει. Να, τελικά βρεθήκαμε εδώ πέρα, θα κάνουμε και μια συζήτηση, θα την κάνουμε δωρεάν διαθέσιμη και θα πάρουμε και απόψει. Δυστυχώ υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν ότι το να στήσει ένα blog στο WordPress, ωραία, και να γράψει και πέντε μαλακίε, σε κάνει trendy και σημαντικό. Μαλακίε. Τίποτα, Είναι. Δεν υπάρχει κάποιο κάτι τόσο σημαντικό. Είναι απλά ένα μέσο. Εκφράζω, εκφραζόμαστε ελεύθερα. Το τι λέει ο καθένα είναι καθαρά δικό του. Το πόσο απήχηση έχουν αυτά που λέει ε, έχει να κάνει με την ποιότητα αυτών που λέει και το κοινό του. Ακρίβως, εξαρτώτα από το περιεχόμενό τους. Ε, το θέμα είναι εάν πραγματικά έχεις καλό ενδιαφέρον περιεχόμενο και αν πραγματικά αξίζουν αυτά που λες ναι. και χρησιμοποιείς το βήμα των social media και υπάρχει απήχηση. Αυτό. Μηρέω να σε οδηγήσει σε μια κλίκα δημοφιλίας την οποία δεν ξέρω πώς και τι μπορεί να την εκμεταλλευτείς και να, να γίνω λίγο πιο. να το, να το, κατευθύνω, δηλαδή, και, να το κατευθύνω. Να βρει και μια κόμμενα, α πούμε. Τίποτα Καλά, τίποτα, αυτό όμως... ίσως είναι το λιγότερο. Έτσι όπως έχει Έτσι όπως έχει γίνει. Μου <laughs> αρέσει <laughs> κάθε... και το Facebook ακόμα, αγαμότερο. Κα... Σήμερα δεν έχω τίποτα. Είναι γνωστό ότι οι bloggers. πολλοί όμω. Πολύ απήχηση στι γυναίκε. Πραγματικά. Δηλαδή ε, με το που ε, το λέω και εγώ, δηλαδή μπορεί να φανταστείτε. Ανοίγουν οι πόρτε. Εγώ το κρύβω, σου λέω γιατί είμαι παντρεμένο, αλλά καμιά και φορά. Και ακούει έτσι... και το podcast στη γυναίκα σου, οπότε ε, δεν μπορεί να Ναι, ε, ναι, ε, ναι. Ε, Από εκεί και πέρα, μόνο και με τη μυρωδιά, α πούμε. Μόνο δηλαδή, πώ να σου πω, blogger.com δεν το πατάω. Ε, ε, ναι. Ναι. Να γίνω λίγο πιο συγκεκριμένο. Πριν από λίγο καιρό, είδαμε στι αρχέ του έτου το είδαμε πιο έντονα πολλέ συναντήσει κάποιων bloggers και με, με την Τώρα Πακό Γιάννη, τους 50 που πήγανε στις ε, Βρυξέλλες. Πάγανε πατάτες ή πιάνε σοκολάτες. Τώρα υπάρχει το, το Le Web, το οποίο βέβαια δεν αφορά την ελληνική blog. Δεν έχω δει κάποιον ε, επίσημα. Πούμε, ναι, αλλά... κάποιο τυχερός, όποιος του πληρώσεις αναδέντια, θα πάει. Μακάρι. Νομίζω δεν του πληρώνει. Εκεί απλά μια διαπίστευση μπορεί να πάει. Το Le Web, δηλαδή, είναι πιο ορισμένο. Και η μόνιμη ερώτηση όλων των υπολείπων ήταν και παραμένει ίσως why, why, why you and not me. Ναι, λοιπόν ας τα πάρουμε πολύ απλά τα πράγματα. Ε, από τη στιγμή που ο καθένας από εμάς, εσύ και εγώ, ε, γράφουμε σε ένα blog ή κάνουμε τη φωνή μας και τις σκέψεις μας διαθέσιμες μέσω ενός podcast είναι αλήθεια ας το παραδεχτούμε ότι αποζητάμε κοινό. Εμένα η μεγαλύτερη μου ανάγκη μέσα από τον blog και το podcast, εκτός από ότι κάνω μια προσωπική ψυχοθεραπεία, το ομολογώ, είναι ότι θέλω να κάνω τις σκέψεις μου διαθέσιμες σε άλλους, να πάρω feedback και γενικότερα θέλω ναι, θέλω να, να, να, να πω κάτι και θέλω να με ακούσουν. Και βρήκα λοιπόν αυτό το μέσο και πραγματικά βλέπω ότι υπάρχουν 100 άτομα, 200-300 αυτοί όσοι είναι και με ακούν. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό και πάω στο στίχη ότι σε αρέσει και σένα. Ε, άρα λοιπόν το να πούμε ότι κανένας blogger δεν ενδιαφέρεται για το αν το διαβάζουν ή όχι είναι ψέμα Όλους μας ενδιαφέρει, το θέμα είναι πόσο πολύ σε ενδιαφέρει Και πόσο πολύ θεωρεί τελικά ότι αν σε διαβάζουν 100, 10, 500 ή 1000 Σε κάνει τελικά εσύ ένα πιο σημαντικό ή σε άλλο τριών μέσα αυτή τη διαδικασία Και εκεί ίσως μπλέκεται και το, ε, και το, γνωστό, γνωστή, ε, γνωστή, ε, το γνωστό θέμα αν μπορείς να βγάλει λεφτά μέσα από αυτό Εδώ θα σε πήγαινα ακριβώ. Μπορεί να βγάλει σοβαρά λεφτά. Ε, όχι, εγώ δεν πιστεύω ότι μπορεί να βγάλει σοβαρά λεφτά. Εσύ. Και αυτοί που το λένε, νομίζω, λένε, είναι υπερβολικοί. Δηλαδή πιστεύω ότι απλά βγάζουν ένα χατζηλίκι. Και μόνο. Και, α, τουλάχιστον από αυτά που ξέρω mm -hmm. και από αυτά που όλοι ξέρετε. Απλά όταν βγαίνουμε και τα λέμε μεταξύ μα, δεν βγάζουμε λεφτά. Και μαλακίε, εντάξει, όχι. Δεν υπάρχει. Εσύ σίγουρα ξέρει καλύτερα από εμένα. Δεν υπάρχει αγορά ούτε οριμότητα στην αγορά, ιδιαίτερα στην ελληνική για να μπορεί να στηρίξει ένα τέτοιο μοντέλο και να δώσει λεφτά σε ανθρώπους για να μπορούν να τη... Εγώ δω, μπορώ να πω ότι υπάρχει γενικότερα μια στροφή την οποία θα τη δούμε μες το 2009, ε, ναι, καμία ε, όχι προ τα blog απαραίτητα, προ το ίντερνετ, δηλαδή μεγάλες εταιρείε να αρχίσουν να, να διαθέτουν κομμάτι του budget τους για ιντερνετική διαφήμιση. Για διαδραστική διαφήμιση. Βέβαια αυτό τώρα μην ξεσηκωθούν οι bloggers να πούν ότι να θα βγάλουμε λεφτά, διότι θα πάνε πρώτα στους μεγάλους. Θα πάνε στα NGR, θα πάνε στα ενδεχομένω Pathfinders, θα πάνε τέλος πάντως στο Alexa 50, ας πούμε το ελληνικό, το οποίο βέβαια δεν ξέρω να το έχεις δει πρόσφατα. Ε, είδα δύο ή τρία πορνογραφικά μέσα στο Alexa 100, στα ταράκια. Φίλε you porn και τα μιλάχιστα και... Ναι, ναι, ναι. <laughs> τα έχουμε, έχουμε πει εδώ σε πολλές εκπομπές, εντάξει, ναι. Οπότε στο you porn ξέρω εγώ κάλιστα θα μπορούν να πούνε και οι σερφιέτες <laughs> τα άδε μια διαφήμιση και να προχωράμε. Κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Ναι, γιατί όχι. Να συνεχίσω και να πω ναι, ότι εγώ δεν πιστεύω γενικά πάρα πολύ στο. Ακόμα στην. ξέρει, το. αν μπορεί να βγάλει τεράστια λεφτά. Επίση είμαι. Êσασταν με να σου πω την αλήθεια. Και θα, με αυτή την αφορμή θα πάμε και σε ένα τελευταίο σου post. Αισθάνομαι τυχερό ότι αυτή τη στιγμή μπορώ να κάνω. Μετασυγχωρήσω στην τρέλα μου για να μην χρησιμοποιήσω και άλλη λέξη. Μπορεί και μα ακούνε μικρά παιδάκια. Και θεωρώ ότι έτσι είμαι πιο αγνό. Δηλαδή θα κράξω εσένα αυτόν, το τάδε προϊόν, την τάδε υπηρεσία. Γιατί είμαι Δεν έχω να δώσω λόγο σε κανένα. Ε, θεωρώ ότι όταν εμπλέκεται το χρήμα και η διαφήμιση σε αυτή τη διαδικασία οι bloggers και γενικότερα οι φορεί αυτού του μέσου ε, αλωτριώνονται και δεν μ' αρέσει να βλέπω παπαγαλάκια γενικότερα ή τουλάχιστον έχω αυτή την εντύπηση, μ' αρέσει να βλέπω ανεξάρτητες απόψει. Όταν, όταν αρχίζω και υποψη, όχι υποψη, να το ξέρω καραμπινάτα ότι μου κάνεις διαφήμιση για κάποιο λόγο τουλάχιστον στο δικό μου μυαλό ε, αρχίζει και γίνεται αρνητικό Ίσως να δεχτώ μια αντίστοιχη προσπάθεια αλλά να γίνει έξυπνα, δηλαδή κάνω τόσο έξυπνα ή μπορεί να υπάρχουν κάποιοι που να μπορέσουν να το κάνουν τόσο έξυπνα που να, να μην το πάρω χαμπάρι. Εκεί είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά όταν ε, μου χτυπάς το τάδε και το τάδε και το τάδε τότε για μένα δεν... Ξέρεις, όταν ξέρω ότι έχει πάρει 10 ευρώ για να μου διαφημίσει την τάδε τσίκλα, δεν μ' αρέσει. Αλλά όταν ξέρω ότι είσαι τρελαμένος και γουστάρει. Γουστάρει τα μάκηνο ή γουστάρει τα PC από το πλαίσιο και δεν ξέρω εγώ τι, και πήγε και τάσκασε ρε παιδί μου, κτλ. Και, και πήγε και το πήρες και κάθεσε σαν το πού στην εκεί πέρα. Και γράφει το blog, σου ότι ναι, μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει, κτλ. Τότε ναι, θα σου δώσω απεριόριστο χρόνο για να σε διαβάσω. Νομίζω κάπως έτσι και ξεκίνησε όλο το πράγμα. Ότι μάλιστα διαβάζα μια, ένα άρθρο, δεν θυμάμαι πού, ότι πλέον ε, δεν δίνουν σημασία οι καταναλωτέ στα reviews, τα επίσημα reviews, αλλά στα σχόλια. Που τα Δηλαδή δεν ενδιαφέρει αν πλέον το το ας πούμε μου δείξει το τελευταίο gadget. Δεν ενδιαφέρει από κάτω από τα σχόλια εάν θα υπάρχουν και αυτοί που θα πούνε ναι το αγόρασα και πράγματι είναι έτσι ή ναι το αγόρασα και ξέρει κάτι είναι μια μεγάλη πατάτα. Όπως yeah. για παράδειγμα το Western Digital τον το NAS που αγόρασα εγώ και την κλαίω, έχουμε, κλαίω την ακόμα και έτσι. Την έχουν πάθει Παρ' όλα αυτά, μιας και μιλήσαμε για λεφτά και τα λοιπά, ε, να, κάνω, να σου κάνω και λίγο διαφήμιση, διάβασα το τελευταίο σου post και ε, της κρίσης θα μιλήσουμε και θα κάνω και έτσι να το κόψω και θεματικά και να μιλήσουμε γενικότερα για την κρίση και το πόσο είναι πραγματική ή όχι στις μέρες μας. Ένα πράγμα που σου είπα προχθές καθώς έκανε το tweet σου Ότι μόλι μα καλέσανε ομαδικό στην εταιρεία να μα ανακοινώσουν ότι θα υπάρχουν απολύσει κτλ. Ένα πράγμα που σου είπα είναι ότι, μάλλον που σκέφτηκα, αν και εγώ ακολούθησα την. είναι ότι ό,τι good luck και να σου πει ο καθένα κτλ., δυστυχώ κανεί μα δεν μπορεί να καταλάβει μέχρι να βρεθεί σε αυτή τη θέση πώ είναι αυτό το, αυτό το πράγμα και ποια είναι η κρίση. Για πολλού από εμά, εύχομαι η κρίση απλά να είναι, ξέρεις, να είναι εσυειδήσει τον άλλον, όσο, όσο και αν ακούγεται εγωιστικό. Κακά τα ψέματα, όλοι ευχόμαστε, ξέρεις πώς λέμε αυτό το μακριά από εμάς mm -hmm. κάπως έτσι από ό,τι φαίνεται να την έζησα από κοντά Κοίτα, εγώ ήμουνα για να βάλω τα πράγματα στη θέση τους για... εγώ ήμουν ή, τουλάχιστον είμαι προς το παράγμα στυχερούς που δεν έχουν επηρεαστεί ε, από εκεί και πέρα ζω σε ένα περιβάλλον το οποίο έχει επηρεαστεί και κάποιοι συνάδελφοι α πούμε δεν είχαν τη δική μου τύχη ε, τώρα σε έτσι πιο αν το δούμε λίγο πιο μεγάλο το θέμα, η ανεργία είναι η μεγαλύτερη αρρώστια. Δηλαδή για μένα το να είσαι ικανός να εργαστείς, το να μην είσαι κακός στη δουλειά σου και να απολύεσαι ακριβώς και μόνο γιατί δεν υπάρχουν οι πόροι να συντηρηθεί η εργασία σου, η θέση εργασίας, είναι το μεγαλύτερο ίσως κακό που μπορεί να τύχει. Και γι' αυτό μάλιστα γράφω χαρακτηριστικά ότι αν πρέπει να γίνει μια επανάσταση, θα πρέπει να γίνει γι' αυτό και ας ακούγεται ουτοπικό και ας ακούγεται ηλίθιο αλλά ζούμε σε μια κοινωνία η οποία τίνει να απαξιώσει βασικά δικαιώματα και χωρί τώρα να γυρνάμε να βαραίνουμε έτσι τη συζήτηση ένας άνθρωπος αυτό που θέλει είναι κάποια βασικά πράγματα τα οποία έχουν χαρακτηριστεί από άλλου αιώνες πίσω δεν, τα, δεν θα τα πούμε εμείς ένα από αυτά είναι η διοκτησία η ελευθερία του λόγου αλλά και το δικαίωμα στην εργασία πώς γίνεται και εδώ είναι το παράλογο Οικονομικέ συνδιαλλαγέ που γίνανε και στι οποίε δεν πήρε μέρο ο απλό πολίτη να τον επηρεάζουν τόσο άμεσα και να μην έχει καμία άμυνα. Γιατί ξέρει κάτι, πάρει και είναι πολύ σημαντικό. Αν εσύ είσαι μαλάκα στη δουλειά σου και δεν έχει το γνώθη σε αυτόν, είσαι απλά ηλίθιο και τη χάνει. Εάν το βλέπει ότι δεν κάνει, δεν παράγει έργο, είτε θα πρέπει να αρχίσεις να ασχολείσαι περισσότερο με την εργασία σου προκειμένου να παράξει έργο και να παραμείνει. Είτε αλλάζει δρόμο, διαλέγεις κάτι άλλο Δεν ήσουν ικανός γι' αυτό, πας κάπου αλλού Όταν όμως εσύ που κάνεις μια συγκεκριμένη δουλειά Και τα πας καλά yeah. Ξαφνικά αυτή η δουλειά δεν υπάρχει Γιατί όχι... κάποιο δεν πλήρωσε το δάνειο Γιατί κάποιος yeah. στην Αμερική yeah. στην έτσι, έκαναν, Έκανε ένα τρομερό, μια τρομερή φούσκα Και κάποια τρομερά speculation Για να λένε ότι ο Buffett κέρδισε ξέρω, σε 2 μέρες 700 εκατομμύρια δολάρια Τα οποία είναι ένα νούμερο ξέρω, Για τους περισσότερους άπια Και βέβαια, επειδή η δικιά σου εκπομπή τουλάχιστον δεν, είναι, δεν αναφέρεται ιδιαίτερα στα πολιτικά και βέβαια μετά από παρότρυνση του νηστέρη δεν <χει> θα αναφέρεται ούτε η δικιά μου ε, Εμένα με στεναχωρεί πάρα πολύ η ακυβερνησία αυτή τη στιγμή της Ελλάδος Δεν το πολιτικοποιώ, δεν το κομμα Όχι, κομματικοποιώ Όχι, αλλά σου πω κάτι, ε, εγώ, εγώ δεν έχω πρόβλημα γενικότερα να, να πάρω και θέση Εγώ, σαν, εγώ και εσύ, σαν ψηφοφόρος έτσι, σε μερικούς μήνες, σε ένα χρόνο δεν ξέρω εγώ πότε. πιστεύεις ότι τώρα α, θα χρησιμοποιήσω τη γνωστή φάρσα οι δυο μας είμαστε, μιλάμε ναι. ελεύθερα πιστεύεις ότι υπάρχει κάτι για να μας, ε, ε, να μας σώσει με, όχι να μας σώσει, να μας δώσει λύση Εγώ αισθάνομαι αποκλεισμένο. Κοιτάτε, Μπάρακ Ομπάμα στην Ελλάδα ε, δεν υπάρχει. Γιατί πιστεύεις ότι ο Μπάρακ Ομπάμα θα φέρει την αλλαγή. Εγώ είμαι ένας που πιστεύω ότι οι αγορές σε πολύ μεγάλο μέρος τους. Ναι. Επειδή ακριβώς έχουν να κάνουν με την προσδοκία. Δηλαδή ουσιαστικά όλοι τι κάνουμε, το χρηματιστήριο πώς δουλεύει. Επενδύουμε τώρα σε κάτι το οποίο προσδοκούμε ότι θα ανέβει στο μέλλον. Ωραία. Είναι θέμα ηθικού. Δηλαδή, είναι θέμα πώ θα δημιουργήσω αισιοδοξία στον κόσμο. Okay. Ο Μπάρακ Ομπάμα κατάφερε να δημιουργήσει αισιοδοξία στον κόσμο. Όχι να λύσει το πρόβλημα, φυσικά δεν έχει αναλάβει ακόμα, αλλά δεν ξέρουμε αν θα το λύσει. Μπορεί και να το λύσει με κάποιο τρόπο. Το θέμα είναι ότι υπάρχει αισιοδοξία. Okay. Και θα σου μεταφέρω μια προσωπική κουβέντα, επειδή έχω εξαδέρφια στην Αμερική, μίλαγα με έναν, ο οποίο μου λέει Θα αναγκαστώ να πουλήσω το σπίτι, να πάω σε apartment. Έχει house και θα πάει σε apartment. Γιατί πλέον δεν αξίζει τίποτα. είναι Τα λεφτά που πληρώνω δεν αντιστοιχούν στην αξία του σπιτιού. Μάλιστα. έτσι Παρόλα αυτά όμως μου λέει ε, το πετρέλαιο έπεσε, υπάρχει μια αισιοδοξία, πήραμε 3% αύξηση. Καταλάβες. Δηλαδή, αυτός είναι μέσα σε μια δίνη ήθεσης αλλά πλέον πιστεύει και αυτό το δημιούργησε ο Μπάρακ, ο Μπάμα πιστεύει ότι θα πάει στο καλύτερο. Εμείς εδώ... Μπήκαμε στη Δήμη Χωρί λόγο. Εγώ δεν έχω καταλάβει τον λόγο και δυστυχώ δεν βρίσκω κανέναν να μου το εξηγήσει. Γιατί πέρα από τα RSS feed του friend feed κοιτάω και ειδήσει, διαβάζω και εφημερίδε yeah. και προσπαθώ να καταλάβω όταν βγαίνει ο. Τώρα θα σε πλέξω πολύ πολιτικά. Όταν βγαίνει ο Φόλια και λέει μειώστε τα επιτόκια και δεν τα μειώνει καμία τράπεζα. Δηλαδή, τι στο διάλογο γίνεται σε αυτή τη χώρα. Ε, νομίζω ότι πολύ απλά ε, είναι η τρανή απόδειξη ότι ζούμε σε μια πολύ ελεγχόμενη κοινωνία και σε ένα πολύ σύστημα, όσο και αν ακούγεται αυτό υπερβολικό. Δεν είναι υπερβολικό. Και, η αυτορισμό... με... και όταν λοιπόν ζούμε λοιπόν, μέσα σε μια... σε μια τόσο ελεγχόμενη κατάσταση, με πολιτικά κόμματα ελεγχόμενα από αυτού. Τώρα μιλάμε με μαλακίε τώρα, δηλαδή όλα αυτά που βγαίνουν οι πολιτικοί correct, ακόμα και οι πολιτικοί correct μπλόγγερ, α πούμε, με του οποίου πολλού συμπαθώ και με άλλου γελάω. Συγγνώμη, ποιο τα πιστεύει αυτά, ρε παιδιά, εσύ τα πιστεύει. Και εκεί αναρωτιέμαι, ωραία, εγώ αισθάνομαι αυτή τη στιγμή, αισθάνομαι, πώς να σου πω, ε, αισθάνομαι περιορισμένος, δηλαδή δεν έχω επιλογή, θέλω... δεν πιστεύω ότι κάποιος έχει να μου πει κάτι. Και αριστερός, δεξιός, κεντρό. δεν ξέρω εγώ τι. Και εκεί αναρωτιέμαι, ωραία, λοιπόν, στην Ελλάδα. Ε, στην Ελλάδα, ε, ε... λοιπόν, εσύ, θε... εσύ θες, ένα... <σχελίδι> θες αντίστοιχα, ε, απλά, την αισιοδοξία. Εμένα δεν μου φτάνει αυτό. Θα σου πω, πω υπάρχουν δύο λογικές που μπορούμε να πάμε αυτή τη στιγμή και να πούμε το μη Βέλτιστον. Δηλαδή, δεν πάμε σε ξανά σε νέα δημοκρατία Ωραία. Έτσι? Αδύριση, και πάμε ναι. σε Πασόκ Γιώργο Παπανδρέου γιατί το θεωρούμε ακριβώς αυτό που είπα το μη χειρονβέλτιστον. Υπάρχει η πλευρά, δεν ξέρω πόσο φανατισμό ή ε, παροπηδισμό χρειάζεται για να είσαι και λέει Ο Γιώργος Παπαδρέου, εγώ πιστεύω, είμαι αισιόδοξο ότι μπορεί να κάνει πράγματα. Υπάρχει άλλη πλευρά, η οποία λέει, εγώ θέλω να έχω πολλού μέσα στο κοινοβούλιο για να ακούγονται πολλέ απόψει. Υπάρχει, Υπάρχει μια άποψη, α πούμε, και αναφέρομαι σε ένα σπισμό, κουκουέκ κλπ. Υπάρχει μια άποψη η οποία λέει, δεν θέλω κανένα μπουστι, έτσι, Θα ρίξω άκυρο, ούτε καν λευκό για να μην μετρηθεί. Σίγουρα η αισιοδοξία δεν φτάνει Γιατί άλλη μονάμα ήταν η αισιοδοξία Δεν τρεφόμαστε με η είναι, είναι, αέρας, είναι αέρας Από εκεί και πέρα όμω έχουμε περάσει Μια παρατεταμένη περίοδο Μεγάλων ε, αποτυχιών Σκανδάλων Και εγώ είδα ικανού ανθρώπους Στη δουλειά μου να φεύγουν Γιατί δεν είχαν πλέον έργο να κάνουν Και βλέπω αποτυχημένους ανθρώπους Με μεγάλα σκάνδαλα να παραμένουν Και αναρωτιέμαι Και πρέπει να αναρωτηθούμε, νομίζω, όλοι μα. Αξίζει να πληρώνουμε αυτού του ανθρώπου. Βέβαια, έχω και μια άποψη πολύ αιρετική πάνω στην πολιτική, η οποία θα, θα ήθελα του πολιτικού να είναι σαν του μοναχού να αποποιούνται τα πάντα: περιουσία, ζωή, καριέρα, τα πάντα. Αντέχεις να το κάνει. Κάντο. Θε δηλαδή να είσαι για το, για το κοινό καλό, απέδειξε μου το. Δεν θέλω να έχει ούτε αμάξη, ούτε σπίτι, ούτε συνδιαλλαγή με συμβολιογράφου, ούτε τίποτα. Μοναχό. Μπορεί να το κάνει αυτό. Τότε εγώ θα έρθω και θα πιστέψω ότι έχω Χριστό εκεί ο οποίο νοιάζεται για μένα. Δεν είναι όμω έτσι. Αυτοί προσπαθούν πώ. και δεν θα πούμε το κοινότυπο Όλοι τα τρώνε. Ε, θα πούμε όμω ένα άλλο. Όλου του αφήνουμε να τα φάνε. Και σε αυτό πάπο φταίμε εμεί. Και φταίμε εμεί και φταίει και η κοινωνία η οποία μα έχει οδηγήσει στο εξή απλό. Ο καθένα να κοιτάει τον κόλο του και να κοιτάει πώ μπορεί να τα βγάλει πέρα μόνο του και να μην δίνει σημασία για τίποτα άλλο. Και και το social media θα δεις ότι θα, θα φύγει και το social θα φύγει δηλαδή και το ναι, το, το, τάξε, το, το, το, το Να επιστρέψω βέβαια λίγο πάλι στην αρχή γιατί μερικές φορές είμαι πιο αιρετικός από εδώ και είσαι... δεν έχω και πολιτικό background η αλήθεια είναι παρόλα αυτά ποτέ δεν έχω κρύψει τις δεξιές μου τάσεις έτσι είναι φανερό και από τον blog και από τον podcast. Παρόλα αυτά α πούμε νέο άνθρωπο. Εδώ θα βάλουμε ένα κεραυνού σε ένα τσίγκλε. <laughs> <laughs> δεν έχω πρόβλημα. Παρ' όλα αυτά, ξέρεις, δεν έχω και ψηφίσει και πάρα πολλέ φορέ στην Ελλάδα. Εξαιτία των σπουδών έξω. Λοιπόν, ε, έχουμε 20 πόσα χρόνια κυβέρνηση Πασόκ. Για να μιλήσουμε έτσι, λαϊκά. Like ο κόσμος βαρέθηκε από μια αντίστοιχη κατάσταση, σκάνδαλα κτλ. Κάμια αντίρρηση. Έρχεται, λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία, η οποία προσπαθεί να πάει και αυτή στη δική της οχταέτεια. Βαρεθήκαμε και από τα με αντίστοιχα σκάνδαλα κτλ. Τι γίνεται μετά? Ο ένας τον βαρεθήκαμε, ο άλλος ήρθε, μας πούλησε ψέμα, έκανε τα ίδια. Ξαναπάμε πίσω? Δεν ξέρω, άμα με ρωτάς τώρα για τις πολιτικές επιλογές που έχουμε... Δεν, μα, ε, δεν, δεν έχουμε μα, πολλές. Ε, δεν έχουμε μα πολλές. εγώ εκεί πέρα, εκεί, στα, εκεί, εκεί έχω κολλήσει πια και λέω, δεν, δεν ξέρω τι να κάνω. Αισθάνομαι, δεν με προστατεύει κανένα, δεν με εκφράζει κανένας. Κοίτα, ακόμα και αυτό που λες, είναι μια πολιτική επιλογή, η οποία μπορεί να οριστεί μέσα από τη ψήφο και πηγαίνεις στα παραδείγματα που έδωσα πιο πριν, να πεις, άκυρο, κανένα μπούστη, δεν θέλω κανέναν. Το θέμα όμως ποιο είναι και... Εδώ ίσω είναι η. Όχι η διαφορά η διαφορά που... Να το κόψω λίγο για να είναι μετά πιο εύκολο στο post Fuck it. το πώ προσέσει. Πάκετ. Έχασε τον λιμό το σκέψεων του ο Μπλάση. με έκοψε, αργότερα. Εγώ νομίζω σε... απλά σε έφερα σε ένα τέλμα. Mm. Σου είπα πασόκ, φέιλ, μουδού, φέιλ. Τώρα πέσουμε ποιο τρίτο θα κάνει φέιλ. Νομίζω ότι δυστυχώ ω κοινωνία δεν έχουμε δημιουργήσει άλλε επιλογέ. Αυτό είναι το, είναι το βασικό. Από εκεί και πέρα, εάν με ρωτάτε προσωπικά, εγώ... Σε καμία περίπτωση δεν θα πήγαινα. Δεν ξέρω, έτσι έχω μάθει σαν άνθρωπο. Δε δε δεν παίζω χί εγώ στο προπό. Δε δεν παίζω χί. Θέλω ένα ή δύο. Θα, θα πάω σε αυτό που θεωρώ πιο πιθανό ω νικητή, αλλά και ω αυτόν που μπορεί να μου φέρει το καλύτερο αποτέλεσμα. Μάλιστα. Είναι, αυτή είναι στάση ζωή όμω. Το να μην παίζει χί. Ο άλλο παίζει και λέει: Οκ, εγώ θέλω την τρίτη λύση, την τέταρτη λύση. Για μένα δε, δηλαδή, ποτέ δεν έχω ψηφίσει. Γιατί έχω ψηφίσει και τα δύο κόμματα. Ωραία. Ποτέ δεν έχω ψηφίσει όμω εναλλακτικά. Δεν ξέρω. Δηλαδή, τον κομμουνισμό, αν κάτσει και διαβάσει τη θεωρία του, βλέπεις ότι είναι ανεφάρμοστο. Δεν γίνεται. Μακάρι να γινόταν. Δεν γίνεται, δεν εφαρμόζεται. Και όταν έχεις περαιτέρω αλλαγή στη Ρωσία και βλέπεις ας πούμε, ότι και η ίδια η μητέρα του κομμουνισμού τον απέβαλε, εντάξει, νομίζω είναι. Οι, οι κομμουνιστές λένε όμω ότι δεν ένα σχεδίο του, του δυτικού κόσμου, το ξέρω. Θε να πω κάτι τώρα. Ακούγονται γύρω ότι. Εντάξει, και όλοι μπορούμε κάτι να μοιριστούμε. Οι Ρώσοι έχουν πάρα πολλά λεφτά επειδή εκμεταλλεύτηκαν πόρου όταν κατέρευσαν σε κάποιους που πήγανε. Γίνεται ένα τρελό money laundry ε, σε όλο τον κόσμο με αγορέ ακινήτων και ιστορίε. Αβράμοβιτ, πράγματα περίεργα. Δηλαδή τώρα ένα Ρώσος, ξέρει, είναι λίγο πράγματα περίεργα. Πού σαν κοινωνία να διηγηθούμε σε αυτό, να πάμε σε κομμουνισμό και μετά να πάμε εκεί, δεν ξέρω. Για μένα είναι. Οι αποφάσει μου είναι πάντα σου λέω, ένα ή δύο. Μάλιστα. Τώρα, είμαι, τώρα είμαι στο δεύτερο. Θέλω να σα πω την αλήθεια, επειδή εξέφρασα έτσι ανοιχτά τι πολιτικέ μου διευθύνσει και την προηγούμενη φορά, αλλά και τώρα θα ξαναπευσύσω φιλελεύθερη συμμαχία. Φιλε... Μ' αρέσουν ε, οι κότε και τα κοκοράκια κτλ. Και, και είμαι εκεί εναλλακτικά. Φιλελεύθερη συμμαχία, θα είμαι ειλικρινή, δεν, δεν έχω άποψη. Δεν, έχεις δεν, άποψη. δεν έχω άποψη. Του παρακολούθησα. Είναι ίσω και το πιο web 2 friendly κόμμα. Μα είναι γεννημένο αυτό το web 2. <laughs> Αλλά δεν έχω άποψη, δεν τους έχω παρακολουθήσει όσο ίσως θα έπρεπε. Το φιλελεύθερη δεν με φοβίζει, γιατί δεν το έχουν χρησιμοποιήσει <laughs> <laughs> ε, ως γνώμονα προς τα δεξιά. Α, από εκεί και πέρα εντάξει. Εγώ σου είπα τη δική μου άποψη. Άλλως. Λοιπόν, οπότε κάνω το τελευταίο τέτοιο και το μα για να σας και η ώρα. Άρα, αυτό ήταν ένα πείραμα γενικότερα που κάναμε με τον Βλάση. Έχω την εντύπωση ότι θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για 2-3 ώρε και ίσω αν ερχόντουσαν και άλλοι να γίνει ακόμα μεγαλύτερο. Ε, να θυμίσω λίγο ότι υπάρχει ένα ραντεβού μέσα στο Δεκέμβριο από τον Ικαν αυτή η πρωτοβουλία για το Podcasters Meetup Gathering κτλ. Οπότε ελπίζω να δώσουμε όλοι παρόν. Ε, από ό,τι φαίνεται, φαίνεται, έχει δημιουργηθεί έτσι και μια μικρή κοινότητα και σίγουρα. Πολλοί από εμά θα μπορούσαμε να, να βρισκόμασταν μία στο τόσο για να ανταλλάσσουμε απόψεις. Καλό είναι μερικές φορέ, οπότε ξέρεις, υπάρχει μια τέτοια δυναμική κακά τα ψέματα. Εξάλλου και όλα αυτά τα μέσα σου προσφέρουν και τη δυνατότητα να γνωρίσει ανθρώπους, έστω και από κοντά μερικές φορές, και να ανταλλάξεις απόψεις. Ε, μπορεί και να το επαναλάβουμε. Ε, αυτό, Είμαστε και γείτονες. Ναι, αυτό είναι εξαρτάται πούμε, από διαθέσει διαθέσεις μας και διαθέσει διαθέσεις του κοινού. Υπάρξει άνθρωπος που θα τα ακούσει μέχρι τέλο, να αφήσει σχόλιο, ότι το άκουσα μέχρι τέλο. Για να δούμε, <laughs> θα το επαναλάβουμε. Σωστά. <laughs> <laughs> Εγώ δεν, δεν πρόκειται να την αλλάξω και πάρα πολύ, να σου πω την αλήθεια. Εσύ σε βλέπω έτσι, επειδή έχεις, έχεις έτσι βλέπω ενθουσιασμό, θα κάτσει να το δουλεύει λίγο το πράγμα. Εγώ έχω καινούριο γομμάκ και Έξε... με παίρνει, ε... <laughs> <laughs> <με> παίρνει <laughs> να ασχοληθούν. Αυτά. Ε, κάτι άλλο, τελευταίο? Τίποτα. Υγεία και. Να πούμε και καλές γιορτές από τώρα είναι νωρίς. Όχι, θα, θα υπάρχουν και άλλα podcast θα δεν υπάρξει. το κάνουν σαν του Άγγλους που μετά το καλοκαίρι στονίζουν <laughs> ένα τέτοιο ας πούμε. Αυτά. Τζαμπα Πάπα εγώ ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Και εγώ ευχαριστώ στο Weekend Gigs <laughs> <laughs> και εγώ στο beaching. <laughs> στο uh, Dilcent Pod <laughs> ε, Να είστε όλοι καλά. Οκ. Okay. χαρά.